27ο μάθημα. Θαλάσσιο και αεροπορικό ταξίδι. Πριν λίγε μέρε, κατέβηκα στην προκειμαία του Πυραιό για να κατεβοδώσω έναν φίλο μου που έφευγε για τη Νέα Υόρκη. Ταξίδευε με ένα από τα μεγάλα υπεροκειάνια τη γραμμή. Το πρακτορείο μου προμήθευσε την άδεια. Κι έτσι ανέβηκα στο πλοίο και το περιεργάστηκα. Τεράστιοι γερανοί ανέβαζαν το φορτίο και τι αποσκευέ, και οι ναύτε έτρεχαν εδώ και εκεί. Ο πλοίορχο ήταν απασχολημένος στην καμπίνα του, και ο υποπλοίορχο επέβλεπε τη δουλειά. Τέλος, οι επισκέπτε κατέβηκαν από το πλοίο. Από το κατάστρωμα, οι επιβάτε. Αποχαιρετούσαν τους φίλους τους που ήσαν στην προκυμαία Ύστερα από μερικές μέρες έπρεπε να φύγω κι εγώ για τη Θεσσαλονίκη Το ταξίδι μου ήταν επίγον και πήγα αεροπορικός Όταν έφτασα στα γραφεία της αεροπορικής εταιρίας Ένας ελεγκτής εξέτασε το εισιτήριό μου και κάποιος άλλος υπάλληλο ζήγησε τις αποσκευές μου. Με ζήγησε και μένα πριν ξεκινήσουμε με το λεωφορείο για το αεροδρόμιο. Τέλος, φτάσαμε στο σημείο που μας περίμενε ένα μεγάλο επιβατικό αεροπλάνο. Καθίσαμε στις θέσεις μας και αναχωρήσαμε στις 12 ακριβώς. Σε λίγα λεπτά Είχαμε απογειωθεί. Κοιτάζαμε κάτω και απολαμβάναμε το θέαμα που άλλαζε διαρκώς: μικροσκοπικά λιβάδια, δάση, φίδοτά ποταμάκια, πόλεις και χωριά. Σε λίγο το μαγικό μας χαλί πετούσε πάνω από τη θάλασσα. Σχεδόν αμέσως κατόπιν είδαμε τις κορυφές της Χαλκιδικής. Ύστερα από μερικά λεπτά διακρίναμε το όνομα του αεροδρομίου αφήξεως γραμμένο με άσπρα μεγάλα γράμματα. Ο πιλότος μας έκανε τέλεια προσγείωση και αποβιβαστήκαμε από το αεροπλάνο.